Γυναίκα χωρίς Άνδρα, ψάρι χωρίς ποδήλατο Γυναίκα χωρίς άνδρα, ψάρι χωρίς ποδήλατο. Είναι υπουργό Παιδία. κάτι παραπάνω θα ξέρει για να το διατυπώνει και σε σύνθημα αυτό που μόλι ακούσαμε. Η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, πεδία, διαβίου μάθηση, ψιγά τώρα, και θρησκευμάτων έχει παραμείνει. Δεν θυμόμαστε του νέου τίτλου του Γιώργου αυτέ οι ορέσει ιδέε, ο οποίο Γιώργω είναι στην Αμερική θα συναντηθεί σε λίγε ώρε με τον πρόεδρο Ομπάμα, ο ένα μαύρο με τον άλλο μαύρο. Τέλο πάντων, να μείνουμε λίγο στην κυρία Διαμαντοπούλου γιατί μας άρεσε αυτό το σύνθημα. Το φώναζε κάποτε, δεν το φώναζε ακριβώς, το έγραφε σε ένα πανό. Αλλά θα μας βοηθήσει η ίδια και θα μας φέρει στη φαντασία μας και στο νου μας την σχετική εικόνα. Και θυμάμαι τον εαυτό μου με χαζαπλά στο στόμα και ένα πανό που έγραφε γυναίκα χωρί άνδρα, ψάρι χωρίς ποδήλατο. <στονίκοντα> και ακόμα ο Μέγας Ναπολέον. Ακόμα μέγα στην Απολέον. Αυτή την εικόνα λοιπόν, με αυτό το πανό να γράφει το ψάρι χωρί ποδήλατο και με το χατζαμπλά στο στόμα, η κυρία Διαμαντοπούλου, την πρώτη μέρα που είχε αναλάβει το Υπουργείο, έκανε μια συμβολική έτσι, κίνηση διαμαρτυρία. Ε, δεν είχε πάρει έκταση τότε, το λέμε εμεί τώρα εδώ, τα αποκαλύπτουμε όλα αυτά. Μάθαμε λοιπόν τι έκανε η κυρία Διαμαντοπούλου. Έχει ξεκινήσει μια καινούργια εβδομάδα. Πολύ ιδιαίτερη εβδομάδα και αυτή για την. Ελλάδα, του Έλληνε κυρίω και τι Ελληνίδε, εβδομάδα κινητοποιήσεων. Την Πέμπτη έχουμε και μια κορύφωση. Κάθε μέρα έχουμε κάτι, απεργίε και χθε είχαμε. Χθε δεν ήμασταν εμεί εδώ βέβαια, το είχαμε πει από την Παρασκευή. προχτές δεν είχαμε, ήταν Κυριακή. Έχουν γίνει, συμβαίνουν πάρα πολλά. Κλείνουν δρόμοι, ανοίγουν δρόμοι, κλείνουν σπίτια, σπίτια δεν ανοίγουν. Ε, και έρχεται ο παπουτσή, από την Παρασκευή, είναι αυτό, αλλά μα άρεσε ως απορία, τη συμπληρώσαμε η αλήθεια. Επειδή υποτίθεται ο Παπουτσή δημιουργεί ένα πρόβλημα και διαφωνεί με κάποια από τα μέτρα τα οποία τα έχει ψηφίσει όλα, όπω και ο Σκανδαλίδη διαφωνεί με κάποια από τα μέτρα τα οποία τα έχει ψηφίσει όλα, όπω όλοι οι βουλευτέ έχουν την ευθύνη και έχουν ψηφίσει όλα τα μέτρα που φέρνει ο Γιώργο, ανεξαρτήτως αν για χύψη λόγου, απευθυνόμενο στου κάφρου, θεωρούν χρέο του να πούν ότι διαφωνούν με αυτά τα μέτρα. Ο κ. Παπουτσίς, λοιπόν, προ το Σαχενίδη είχε την απορία. Οφείλετε να μην ξεχνάτε το για μια στιγμή ότι σε αυτή την θέση την οποία σήμερα εσείς κάθεστε έχουν καθίσει διαπρεπείς πολιτικοί Προερχόμενοι από την παράταξή μας δίνοντας τον αγώνα τους και την ζωή τους ακριβώς υπερασπίζοντας τις ιδέες της ανάπτυξης και της κοινωνικής δικαιοσύνη. Από τέτοιου σοσιαλιστές ο τόπος δεν βλέπουμε Τι είναι αυτά που ακούμε εδώ σε ποια κυβέρνηση νομίζετε ότι είστε υφυπουργός. Αλυτών, αγρήκων και λιστών. Με ένα χέρι. Με ένα χέρι. Για ταξιδέψτε λίγο στην Ευρώπη κύριε Πρόεδρε και πείτε σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα του το κομμουνιστείς, στις μισές σας συλλαμβάνουν το Μπράβο. Και ωραίες προτάσει βέβαια του Άδωνη. Είδατε εδώ με τι ωραίο ύφο το λέει. Προφανώ είναι πρόταση αυτό. Απλά δεν μπορεί να τη διατυπώσει ευθέω αυτή την πρόταση. Όποιο δηλώνει κομμουνιστή σε αυτή τη χώρα να συλλαμβάνεται. Έχει γίνει στο παρελθόν. Ίσως να γίνει και στο μέλλον. Θα ήταν μια καλή λύση τώρα για πολλού αυτοί. Και ακούσαμε και πριν ποια κυβέρνηση ακριβώ είναι αυτή που ρωτάει ο παπουτσή το Σαχενίδη. Ε, αν ανήκει αυτήν. Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη χθε βράδυ βγήκε, μίλησε στον Νίκο Χατζη Είχαμε καιρό να τη δούμε. Πρώτη φορά άλλη τέτοια συνολική συνέντευξη. Μετά από την Ίτα, από τον Αντωνάκη τον Σαμαρά, επειδή είχαμε Γιωργάκη τόσα χρόνια, έχουμε Αντωνάκη, επειδή και στο γνωστό έργο τον αποκαλεί Αντωνάκη, η Μάρο Κοντού, τον εκείνο εκεί το στριμμένο. Η Ντόρα λοιπόν έκανε αποκαλύψεις για τον συμμαθητή τη συμμαθητή τον κύριο Χριστοφοράκο. Και όπως θα τα ακούτε τώρα όλοι, θα σκεφτείτε, θα αναλογιστείτε, ότι όλοι συναντάμε τους συμμαθητές μας, όλους τους συμμαθητές μας από τα σχολεία. Κάποια σχέση πρέπει να είχατε. Γιατί ε, και στα ημερολόγια του κλπ... Μα συμμαθητής μου είναι η κυρία Χριστοφοράκος. Ο Χριστοφοράκος. Στο ίδιο σχολείο πηγαίναμε. Είχα την ατυχία ή την τύχη. Να, ε, είναι ένας άνθρωπος τον οποίο τον ξέρω κοινωνικά. Ένας άνθρωπος με τον, τον οποίο έβλεπε. <Το η Ντόρα ζήτησε καφετιέρες για την, από τη Ζήμενς. Η Ντόρα ζήτησε καφετιέρες για την από τη Siemens. Όριστε, το είπε και ίδιο ότι ζήτησε καφετιέρες. Είναι συμμαθητή τη, ο Χρυστοφωράκο, και το λέμε με πολύ εύλογη απορία και ύφο: Ότι είναι συμμα... συμμαθητή, μου είναι κύριε Χατζηνικολάου. Νικολάου. Με πόσου ήσασταν συμμαθητέ σε κάθε τάξη, από 30 παιδιά να θεωρήσουμε ότι κάποιοι ήταν, συνεχίζαν έτσι σε όλε τι τάξει μαζί. Έχετε 100 συμμαθητέ από όλα τα χρόνια του σχολείου. Και με του 100 δεν επικοινωνείτε. Όλοι επικοινωνούμε με τους συμμαθητές μας. Πού λοιπόν η απορία, γιατί τώρα μιλάει με το συμμαθητή της χριστόφορα και έχουν και κοινωνικές επαφές. Δεν μπορεί να είναι κάτι κακό αυτό, γιατί γι' αυτό ακριβώς για το κακό και για το ύποπτο υπάρχει η τεχνογνωσία. Μη φοβάστε τους ανθρώπους που κινούνται κύριε Χατζανικολάου με απόλυτη διαφάνεια και δημόσια. Οι βρώμικες δουλειέ γίνονται υπόγεια και στα σκοτεινά, ε, στα σκοτεινά στέκια. ακόμα ο Μέγας Ναπολέων. Σε ποια κυβέρνηση νομίζετε ότι είστε υφυπουργός? Αλυτών, αγρίκων και λιστών. Με ένα χέρι. Οι υπόπτες γίνονται σκοτεινά όπως πολύ καλά σε σκοτεινούς διαδρόμου και εκεί υπάρχει μια τεχνογνωσία γύρω από αυτέ τι ε, δουλειέ. Καφετιέρε και όλα τα υπόλοιπα, ηλεκτρικέ συσκευέ, κομπιούτερ για το γραφείο και αυτά, γίνονται με άλλου τρόπου. Με αυτά και με αυτά τι έρχεται να σκάσει η γυναίκα. Υπουργό Εξωτερικών τη χώρα, σήμερα τόσα χρόνια πίσω από την ελληνική σημαία καθόμουν. Όταν βλέπω αυτή την επίθεση που γίνεται στην Ελλάδα, είναι στιγμέ που νιώθω ότι θα εκραγώ. <ΡΟΣ> Γυναίκα χωρίς άνδρα, ψάρι χωρίς ποδήλατο. Είναι στιγμές που νιώθω ότι θα εκραγώ. Είναι ωραίο αυτό αν συμβεί τώρα να τη συμβεί μια άπλη έκρηξη. Θα έχει ένα ενδιαφέρον. Όχι ότι δεν έχουν όλα τα υπόλοιπα που λέει και όλα αυτά που κάνει και χθε ήταν μια χαρά. Είπε πολλά πράγματα. Μα αποκάλυψε και αυτό με το συμμαθητή. Το Χριστοφοράκο μέχρι τώρα δεν το πολύ ξέραμε. Γιατί δεν το είχε πει τόσο καιρό που την κατηγορούσαμε σε ένα εξάμηνο τώρα. Ότι έχει κάτι εξάμηνο παραπάνω, ένα χρόνο, δύο χρόνια. Ο Κυριάκο πήρε από το Χριστοφοράκο και από τη ζήμα στα μηχανήματα επειδή ήταν συμμαθητή αδερφή του. Γιατί η Ντόρα έχει ατράνταχτο επιχείρημα ότι ήταν συμμαθητή. Ο άλλο, τέλο πάντων, η Ντόρα εκτός από συμμαθήτρια με τον Χρυστοφοράκο, έχει και μια αγάπη για τα μεγάλα. Εγώ κύριε Π. Χατζη θεωρώ ακόμα και σήμερα ότι τα μεγάλα κόμματα είναι η λύση του ελληνικού πολιτικού προβλήματος. Ποια κόμματα όμως, τα υγιή κόμματα... Τα κόμματα τα οποία θα αναγνωρίσουν ότι ο τρόπος με τον οποίο πολιτευθήκαν όλα αυτά τα χρόνια ήταν λάθος. Και όταν λέω ότι τα δύο μεγάλα κόμματα σήμερα περνάνε κρίση, είναι στο χέρι τους να διορθωθούν, να αλλάξουν και ισχύει εδώ το Παπανδρεϊκό ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε. Και ισχύει εδώ το Παπανδρεϊκό. Νόμος είναι το δίκιο του ισχυρού. Και ισχύει εδώ το Παπανδρεϊκό. Πρώτη θέση στο τραπέζι. Έχουν πάντα οι ισχυροί. <Το> Και ισχύει εδώ το Παπανδραικό. Θα μας πάρουν με τι πέτρες. <Το> <Το> Τα μεγάλα κόμματα είναι η λύση του ελληνικού πολιτικού προβλήματο. Και ακόμα μέγα να Φανταστείτε να μην ήταν και τα μεγάλα κόμματα η λύση του ελληνικού πολιτικού προβλήματο. Ρωτάτε εδώ αν έχουν την Πέμπτη τα πλοία του Σαρονικού απεργία. Δεν γνωρίζουμε ακριβώ. Θα μάθουμε βέβαια μέχρι τότε, γιατί δεν έχουν αποφασίσει και όλε οι ομοσπονδίε, σωματεία. Σιγά σιγά μπαίνουν. Καλύπτονται βέβαια από γεσέα Αλλά προστίθεται και άλλα στην πορεία, όπω έγινε και την προηγούμενη εβδομάδα, που μια μέρα πριν ανακοίνωσαν όλα τα μέσα μεταφορά. Την Πέμπτη έγινε αυτό, την Παρασκευή πήργησαν. Δεν το ξέρουμε τώρα, δεν είναι και που να δίνει απαντήσει. Λάβετε τα μέτρα σας και θα τα μάθουμε όσο έρχεται ο χερός, όσο πλησιάζουν δηλαδή οι μέρες για την απεργία της Γεσσέκη της Πέμπτης. Ο Παπακοσταντίνου, Υπουργός Οικονομικών, δεν κοροϊδεύει ούτε πρόκειται να κοροϊδέψει τον ελληνικό λαό. Αυτό που δεν θα κάνουμε είναι να κοροϊδέψουμε τις Έλληνες πολίτε. να κοροϊδέψουμε τις Έλληνες πολίτε. να Τι αυτά που ακούμε εδώ? Λεύτε. Τι αυτά που ακούμε εδώ? Σε ποια κυβέρνηση νομίζετε ότι είστε υπουργό Αλυτών, αγρίκων και λιστών. Με ένα χέρι. Γυναίκα χωρίς άνδρα, ψάρι χωρίς ποδήλατο. αλλάζουμε ή ή βουλιάζουμε. και ακόμα Μέγας Ναπολέων. <στολίγη> Γυναίκα χωρίς άνδρα, ψάρι χωρίς ποδήλατο. Ένα ωραίο μήνυμα στέλνει ο Αλέξανδρο. Δεν μπορεί διαβάζουμε μηνύματα, αλλά αυτό μα αρέσει. Σχετικά με το συμμαθητή τη Ντόρα που είναι ο Χριστοφοράκος. Αν είσαι Ντόρα ή ή οποιο άλλο πολιτικό τέλεχο, τότε οι κοινωνικέ σχέσει και όχι μόνο με του διάφορου Χριστοφοράκους του πολιτικού συστήματο είναι αθώε. Αλλά αν είσαι συμφιτητή κάποιου που το κράτο κατηγορεί για συμμετοχή σε οργανώσει, τότε συλλαμβάνεσαι και φυλακίζεσαι. Όπω το παιδί που το είχαν μέχρι πρόσφατα στη φυλακή για ένα αποτύπωμα σε σακούλα. Η αστυνομία πάντω, όπω λέει και ο αρμόδιο υπουργό. Λειτουργήσε και λειτουργεί όλο το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ καλά. Η αστυνομία, όλο αυτό το διάστημα ναι, είναι πάρα πολύ ανεκτική, πάρα πολύ σοβαρή. Με δική μου εντολή, είναι πάρα πολύ ψύχρεμη, πάρα πολύ ανεκτική, πάρα πολύ σοβαρή, πάρα πολύ ψύχρεμη. Μπράβο! Όχι σκέτο σοβαρή ψύχρεμη και ανεκτική, πάρα πολύ ανεκτική, πάρα πολύ, είδαμε τα επεισόδια με το Γλέζο και τα υπόλοιπα και εντάσσεται αυτό ακριβώς. Στο πάρα πάρα πολύ ανεκτική και ψύχρεμη, δηλαδή τι θα γίνει τις επόμενες μέρες ή τι θεωρεί το ακριβώς αντίθετο ο Μιχάλης Χρυσοχοήδης αυτό ήταν βέβαια που είπα αυτά τα πράγματα για την αστυνομία. Να θυμηθούμε και την πρόταση, γιατί πρόταση είναι του Άδωνη. Για ταξιδεύτε λίγο στην Ευρώπη, κύριε Πρόεδρε! Και πείτε σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα που το κομμουνιστή. Στι μισέ συλλαμβάνουν κιόλα. Μπράβο! Στι σας ε, συλλαμβάνουν και ο Θόδωρο Πάγκαλος ε, μιλάει για του βουλευτέ. Επειδή υπάρχει μια, στην περιραίουσα ατμόσφαιρα μια άποψη που λέει ότι οι βουλευτέ μπαίνουν φτωχοί και βγαίνουν πλούσιοι. Ακούστε την αλήθεια. Λοιπόν, οι βουλευτέ που γνωρίζω εγώ είμαι 30 χρόνια βουλευτή. ότι ελάχιστη πραγματικά. Εγώ θα έλεγα λιγότεροι από μία ή δύο τουζίνε που εγνώρισα σε αυτήν την 30η Έχει περάσει πολλοί κόσμος, δεν είναι πάντα οι ίδιοι οι 300. Αλλάζουν. Εγώ είμαι παντακεί, αλλά οι άλλοι φεύγουν και έρχονται. Λιγότερο από μία ή δύο τουζίνε ανθρώπου γνώρισα οι οποίοι έφυγαν από τη Βουλή με την ίδια ή καλύτερη περιουσιακή κατάσταση. Αντιθέτω, γνωρίζω εκατοντάδε βουλευτέ, με του οποίου είναι και συντηρητική των παρόντων βουλευτών, οι οποίοι στην πολιτική αναμίχθησαν και αφιέρωσε στην πολιτική ένα σημαντικό τμήμα της προσωπικής της περιουσίας. Μάλιστα. Και είναι φτωχότερη δηλαδή από ό,τι ήταν. Ορίστε, να υποθεί και αυτό, να το κρατήσουμε και αυτό. Το λέει, δεν το λέει και ένα τυχαίος, το λέει ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης με το βάρος και το in... βαρύτητα που έχει η άποψη του. Συναντάτε σε λίγες ώρες ο Έλληνα Πρωθυπουργό με το μουσουλμάνο Μπαράκ Ομπάμα. Ως γνωστόν οι έχουν μουσουλμάνο πρόεδρο. Σε τι συνήθατε λοιπόν η δυσφήμιση της χώρας να... και η απαγόρευση να, να μην δώσουν βίζα. Μουσική τι είναι αυτά που ακούμε εδώ. Σε ποια κυβέρνηση νομίζετε ότι είστε υφυπουργός. Αλυτών, αγρίκων και λιστών. Με ένα χέρι. Ο Σαχινίδης είναι ο δεύτερο, έτσι του απάντησε, γι' αυτό έγινε και μακελιό. Μετά στη Βουλή κατέβηκε ο Πετσάλνικος. Ο Πετσάλνικο παίρνει κάτι πρωτοβουλίε τώρα, τελευταία, η μία καλύτερα από την άλλη. Η πιο πρόσφατη του είναι αυτή, ότι κατέβηκε και είπε στο Σαχινίδη μη φύγει. Κράτησε ο Πετσάλνικο στο Σαχενίδη. Ο ένα ογκόληθο τη πολιτική, τον άλλο ογκόληθο τη οικονομία, τον κράτησε στη θέση του. Μα ήρθε και ένα μήνυμα, η Εθέλεχη την Πέμπτη, δεν ξέρω αν. Ε, γιατί είπαμε ότι σιγά σιγά μπορεί και κάποιε ομοσπονδίες να εντάσσονται μέσα σε αυτό, η εθέλεχη 24 ώρες που σημαίνει η λεωφορεία δεν θα υπάρχουν. Ό,τι ε, μαθαίνουμε θα σας το λέμε για να ξέρετε κι εσείς τι να κάνετε. Πάμε να ακούσουμε το λαό το πρώτο μέρος. Αποστολή, να το ρε εσύ το θέμα λύθηκε. Πες το. Η Τζουλιά έβγαλε 5 εκατομμύρια σε μια μέρα. Γιατί δεν γίνεται μια τσότα και ο να οικονομήσει. Τι είδες στο βιντεάκι? Ναι, τι? Ε, γάτα η Τζούλια ρε μαλακα, λίγο ε, πριν ανακοινωθούν τα μέτρα Σου λέει τώρα ο Έλληνας θα και το γάμπιση Γάτα η Τζούλια ή η κυβερνητική οδηγία? Λες, ναι, δάχτυλος Δάχτυλος υπήρχε σίγουρα <laughs> Μη σου πω υπήρχε και μπουκάλις να μου λες φανά το λεω μου ο αδριας ατι δεν υπάρχει σάλιο έλα Το μου λεω ο αδριας ατι δεν υπάρχει σάλιο τώρα. ο لوβέρδος ετι να το πητώ όλα βρήθηκε το σάλιο α κατάβιση φιπια δεν βύρες λεγόμενη τάνη σωστό να κρατηకపోιθεί η Τζουλία, να βγάλει αυτό το κράτος ήμε εξερετικαλιπιμένος Όλη η κυβέρνηση είναι εξαιρετικά λυπημένη, συνδετριμένη. Επίσης να συμπληρώσω, τόσο από εξαιρετικά λυπημένος που ακούω αυτή τη στιγμή ότι είναι, είναι και πάρα πολύ πεινασμένο. Δεν τρώει τίποτα ο καημένος. Έχει ρέψει. Είναι τόσο αδύνατος τελευταία. Είναι κομμένος. Ο Βενιζέλος, ε, Τον είδα και εγώ στο Μέγκα. Τον είδες, πρέπει Είσα να... που χόραγε το παράθυρο. Ξεχίλιζαν τα πάχια οι βουβάλο. Να σου πω την Αποστολή, σε παρακαλώ, Άνια Χαρη, μην παίζετε άλλες δηλειώσεις τελέχων του Πασόφ. Έχει μ' αυτός η καρδιά μου, ρε, σε παρακαλώ, δηλαδή. Α, τι θα και στα ψυχολογικά σου, το Βενιζέλο, θα σε πιάσουνε. Και κάτι άλλο, ρε ναι, Αποστολή, όλος αυτός ο κόσμος που βγαίνει και διαμαρτήριζε τώρα, ναι, να ζημογρατήρα και Πασόφ δίνει ψυχή σε περισσότερος, ή κάνω Ναι. Περαστικά τους τα καταγγελία θέλω να κάνω. Ναι. Ε, καταγγέλω την Τζούλια Αλεξανδράτου, σαν δάκτυλο του Πασόκ. Κολό δάκτυλο του Πασόκ. Μαλάκα, εδώ να πούμε την ίδια μέρα που βγήκα τα αντιλαϊκά μέτρα τυχαία, ενώ πηγαίνει το CD. Ε, πάντα τέτοια τότε. Ελπίζω να ανακοινώσει κι άλλο 30%. Όχι, ε. ε. Για να βγει κι άλλο DVD το λέω. Ελά, πώς Ελά, πρεσίδια την αλεξαρά του γράφη, νύχτα Κανονικά ναι, πρέπει να μαζέψεις ένα ποσό, τα λέω από Ποκουσταντίνου. Πάντας. Τι θα δικαιολογήσεις, αν δεν βάλεις τις βίζες μέσα τι θα βάλεις, τον delivery με τις πίτσες που έχει σπίτι σου, τα 15 ευρώ. Χες το, την Τζούλια να βάλεις να γλιτώσει και καραχιλιάρικο. Έλα γρονιά. Έλα! Από αυτό το βράδυ δεν μπορεί να κοιμηθεί με τα, με τα τελικά μέτρα που έχουν πάρει. Με τα μέτρα δεν μπορεί να κοιμηθεί έχει τη Τζούλιά όλο το βράδυ στο DVD και τον έχει ξεκινάξει. Πού σου και στη Τζουλιά να πούμε στείλαν τη δώση, η Τζούλια, Τα να... μέτρα ήταν τώρα μεταξύ μα. Πά σου πω. Την έβγαλε όλο το βράδυ στο κομπιούτερ έτσι, το ένα χέρι στο ποντίκι, το άλλο στο μπεγλέρι. Έλα, να σου πω κάτι. Έλα. Λοιπόν, προσκυνώ μεγαλόφυΐα Γιώργου Βανδρέου, έτσι. Α, και εσύ. Ε, καλά δεν τους έχουν πει κι άλλοι. Φαντάζομαι. Ήταν τυχαίο ότι τη μέρα που έγιναν τα μέτρα βγήκε το βίντεο. Σωστό. Ρε μεγάλες, σε λίγο θα παρακαλάς να σου κόψουν το 12ο μισθό για να βγει το Part 2. Έλα Αποστολή, Έλα. πήρα να σου πω ότι εγώ δεν θα, δε θα κατέβω φίλε στην απεργία. Και καλά κάνεις φίλε. Εμάς αφορά, τους δημοσίους αφορά. Τι θα τρέξουμε εμείς να στεναχωρηθούμε για τους δημοσίους που χάνουν την 3%... 3% Όχι θα Έκατα, πούνε έλατε, λάτε, να μπουν, κάνουμε εμείς θα κάνουμε μαύρο το ξύλο, τότε θα κατέβω όλοι μαζί να τους όλους συμφωνώ μαζί σου γιατί δεν έρχονται όλοι με το πάμε δεν κατάλαβα ποιο είναι το κόμμα του λαού το πασόκ που είναι ο Παναγόπουλο, στο πάμε να έρθουνε. Ελά, πω πω. Ο Ταρίφαση με να σου το πέρασε από χέρι τον Μπαϊρακτάρι, έτρωγε ο μαζί με τον Βενιζέλερε. Τι τρώγανε, αφού αυτοί κάνουνε δίαιτα, έχει διέτηση ο Όχι, ρε, τρώγανε και μπαπ, Τελικά ανακάλυψα μου πάνε από μέσα, είναι αποκλειστικό αυτό. Όποιο πολιτικό χοντρός τρώει εκεί, γίνεται Είτε νέα δημοκρατία, ναι ή Καταλαβέ ο από τη γνωστή διαφήμιση, αυτό το Μπούκοβο το τελευταίο, ε, νομίζω ήταν τη Αιτζία που πήγαινε ταξίδια στην Ολυμπιακή. Τώρα πια, ξέρετε, η Αιτζία νέγηνε ένα με την άλλη, που ήταν ανταγωνιστέ πριν λίγο καιρό και είχαν τσακωθεί ποιο θα πάρει την Ολυμπιακή. Την πήρε ο ένα, τώρα την παίρνει και ο άλλο. Πολύ ωραία και δεν τη θέλαμε στο κρατικό μονοπόλιο. Θα τη λουστείτε ω ιδιωτικό μονοπόλιο για το καλό βέβαια του επιβατικού κοινού και με μόνο γνώμονα και κριτήριο. Το καλό, το ου, επιβατικού κοινού και διάφορα άλλα τέτοια. Η Ντόρα μίλησε από καρδιάς και με την ειλικρίνεια που τη διακρίνει χτες βράδυ στον Νίκο Χατζηνικολάου. Όπως βλέπετε, σε κάθε βήμα έχουμε ή ένα σκάνδαλο ή μια παράληψη ή ένα χοντρό λάθος. Α, και α, στή... εγώ θέλω να σας ρωτήσω ειλικρίνα α, εδώ, αν λέτε. αισθάνεστε ότι ήσασταν μέλος σε μια καλή κυβέρνηση. Και πώς βαθμολογείτε αυτή την κυβέρνηση και αυτόν τον Πρωθυπουργό. Ακούστε, ε, είναι στιγμέ που λε να του πετάξουμε στη θάλασσα. Όριστε, το είπε η γυναίκα, μια χαρά. Ειλικρινέστατα, μου αρέσει που τη ρώτησε ο κ. Νικολάου, Πώ βαθμολογεί στον Καραμαλή. Έχει ρωτήσει κι άλλου κι άλλα στελέχη τη Νέα Δημοκρατία, Πώ βαθμολογεί τον Πρωθυπουργό. Κανεί δεν λέει καλή κουβέντα. Ούτε οι ίδιοι. Μισή καλή κουβέντα για τα μάτια του κόσμου. Ξέρουμε τώρα την άποψη, την έχουμε όλοι. Την έχει και ο ο κι ο ίδιο ο Καραμαλή και αυτή είναι η ευτυχία για μα και τεράστια δυστυχία για τον ίδιο. Φαίνεται πια. Είναι χαρακτηριστικό όμως, κανείς δεν λέει μισό καλό, μισό χιλιοστό καλού λόγου για τον Καραμαλή. Μια δεύτερη αληθινή έτσι, γνώμη και παρατήρηση από την τώρα. Γιατί φτάσαμε ως εδώ. Τι ήταν αυτό που οδήγησε τη χώρα στην οικο... στα πρόθυρα της οικονομικής κατάρρευσης. Ήταν μια σωστή απόφαση. Ή μια καλή άποψη και ειλικρινή μετά την άλλη και με το μπάγκαλο που δίνει μάχη τον αντιπρόεδρο. Για την φοροδιαφυγή θα πάμε στις διεφημίσεις. Τόσα νερά στο δωματιό μου, ασέρθουν έρθουν οι σύντροφοι, ασέρθουν έρθουν οι σιρήνες, Α έρθει έστω ένας υδραυλικός. Έρχεται ο υδραυλικός φίλος μου και γειτονάς μου ή στο σπίτι μου. Μάλιστα. Μου δίνει απόδειξη ή δεν μου δίνει. Δεν δίνει απόδειξη. Και εγώ δεν παίρνω απόδειξη. Ναι. Προδιεφεύγουμε και δυο. Και βέβαια. Ας έρθει έστω ένας υδραυλικός. Η Ντόρα ζήτησε καφετιέρες για την... από τη Ζήμενς. Από πού άλλο να ζήταγες, αν και υπάρχουν και καλύτερες, αλλά τέλος πάντων περιορέξεως... Κολοκυθόπιτα, Νίκος Μαθές, τι γίνεται στους δρόμους, τι έχει αλλάξει, έλα Νίκο Νίκο Νίκο, μπορείστε Αποστόλη φώναξε ναι. Ωραία η συνεννόηση, πιο δυνατά λίγο Αποστόλη Λοιπόν, είναι ο Αποστόλη. Νίκο, ακού. Ναι, σα ακού. Ναι, δεν είχα δει τι ναι, τα ακουστικά σου. <laughs> δεν τα είχα βάλει. Ήταν και 39 όταν με ενημέρωσε ο Μάρτιο. Κακό. Αλλά είδε η φωνή του αλλού έξω ε, και μιλάει με τον κόσμο και συντονίζει. <laughs> ναι, ναι, εγώ φταίω. Ζητώ συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη. Αυτό είναι το λιγότερο. Πώ δεν έπεσε μπινελίκη. Γιατί ο Αποστόλη δεν. Όταν τον πιάσουν αυτά, ξέρει <laughs> τώρα θέλει να είναι όλα τέλεια. Έχει, έχει δίκιο. Ε, μου το είχε πει εξ αρχή από. <laughs> Σαν οικοδομή, ακούει την κέλα. Λοιπόν, και 39, πες, αλλά Δεν πειράζει αυτό. Τι γίνεται έξω, τι γίνεται. Λοιπόν, αμαρνά οι πανεπιστημίου ξεχωρίζουν και σήμερα θύμιο από κίνηση με τη δεύτερη, την Πανεπιστημίου δηλαδή, να παραμένει κλειστή όπω ξέρει, στο ύψο του Γενικού Λογιστήριου. Κατά τα άλλα, στου υπόλοιπου δρόμου βλέπω τώρα μια κυκλοφορία ρουτίνα. Μπορώ να την πω έτσι: στου Αμπελόκυπου, στην άνοδο τη Μεσογείου, εκεί στο ύψο του Ντινάν. Η Κανελοπούλου είναι αυξημένη από την Πολυτεχνιούπολη και κάτω προ τη Μεσογείου. Και στου άλλου δρόμου βλέπω μια πυκνή αλλά συνεχή ροή κυκλοφορία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε τον Νίκο, αυτά συμβαίνουν εκεί στους δρόμους. Πάμε να ακούσουμε το λαό το δεύτερο μέρος και εδώ είμαστε. Γεια σου Γεια. Έχω να σου κάνω μια ανακοίνωση. Όριστε. Είναι η πρώτη φορά μετά από τόσε πολλέ ψηφοφορίε που έχω κάνει. Ναι. Θα ψηφίσω Κουκουέ. Το λέω για να τριχάζω. Γιατί ρε φιλε, τι έγινε. Είναι άλλ... απίστευτο, δεν το πιστεύω. Δεν μπορώ του να άλλαξε να το στη ζωή σου, τι άλλαξε. Μήπω να το ξανασκεφτεί. Το Πασόκ είναι εδώ. Το Πασόκ ε, εμά σκέφτεται και τα κάνει. Είναι εδώ, δικιά μα πατρίδα θέλει να σώσει, τη δικιά του. Για μα. 5% θα πάρει, το λέω εγώ. Σε σκέφτηκε το Κουκουέ. Το Πασόκ σε σκέφτηκε. 5% η δημοκρατία. Πριν το και του Άντε από το στόμα σου και στου λαού ταυτίφιλε. Έτσι για να ξεκινήσω. Πε η Απόστολε Έλα. τον είδε στο σαπιοκυλιά. Όλο κρυάδε και αειδίε χούρδε λέει. Κύριε Τσολίγκα, μα είσαι. Κάθε αυτό ήταν η Νάγκη να πει στο επώνυμο. Να καταλάβει ο κόσμο. Τον εδιόρθωσε ο Κυριάκο στον Γιακογιάννη. Τον εδιόρθωσε στην Αβριάννη. Τι του λέει, λε. Αβριανιστή είσαι, κύριε Τσολίγκα μου. Α, ο, ο Γιώργο είναι πολύ κολητό μου φίλο. Σαν Γιώργο η γεννάει στο 1 εκατομμύριο τόσου όσου μετριώνται σε μια παλάμη δάχτυλα. Ποιο Γιώργος για τον κουρίγιο όλα αυτά, Χέρω πολύ μαμάδος είσαι. Να σου πω. Έλα. Καλά, τώρα επειδή είσαι ξένο, είπου και λίγο βυζάκια. Ε, Τροτή μου, λε, τι, κου... τι κουφά μου πέτα. Φαντάζομαι ξεκίνησε από την εποχή που έβγαζε τι φωτογραφίε τη Λιάννη. Είδε το βυζί τη αεροσυνοδού τότε και τρελάθηκε. Ε, ε, ε, έχω κάνει πολλά ταξίδια και μιλά. Α, αλλά αντάλλα. Ναι, ναι. Ναι. Γιατί τόση ώρα ρε παιδιά Ένα... Γιατί τόση ώρα και γιατί θέλετε να μας τα πει Κομπάμε το τηλέφωνο που θα πάρετε εσείς Εδώ άλλος έκανε πέντε μήνες να πάρει τα μέτρα ο... Και ευτυχώς που τα πήρε ο... Ο... Ακούτε Άργησε αλλά το πέτυχε Πείτε μου ε, Στην πρωινή εκ, εκ, εκ, εκπομπή Βεβαίω. Δεν δεν ξέρω εγώ είναι ο Μικρούτσικος Μικρούτσικο τον λέμε Αυτό θέλω να βάθω Πώς λέγεται Όχι ο μικρούτσικο είναι ο άλλος Που τον άφησε η άλλη που την κεράτωσε Α πώς το λες είσαι Ο Πιτσιρίκος είναι Α Πιτσιρίκος ε, ναι, ναι. Α, Από ό,τι έχω ακούσει βέβαια Μικρούτσικος και ο Πιτσιρίκος την εννοώ, έτσι. 2-3 εκατοστά, κάτι τέτοιο ακούγεται στην πιάτσα. Yeah, yeah. Ναι, ναι, δεν θέλω να πω για τα προσωπικά του. Τι έχω διαβάσει τα το περιοδικά του, λοιπόν το έλεγε. Δηλαδή την Τζούλια δεν την κάνει καλά με τίποτα. Ε, έλα. Στο έλα. Uh, γραφείο τύπου του Κουκουέ, του διαβάζω τι έλεγε ο Χουτσόφ το 1955. Λέγε. Οι άνθρωποι μα έτουν το πρόβλημα εξή. Θα υπάρχει κρέα να φάμε ή όχι. Θα υπάρχει γάλα ή όχι. Θα μπορέσουμε να έχουμε ένα ρούχο. Mm. Αυτό βέβαια είναι ιδεολογία, αλλά τι σημασία έχει αν κάποιο είναι ιδεολογικά σωστό κυκλοφόρηχο, παντελώνει και νηστικό. Βρήκαμε την Εθνική Μαστάρ, ε. Ποια, εκτός από την Αλίκη. Βάει η Αλίκη, Σε ξεπερασμένη αυτή τη Μαγκαρίτσα, Εθνική Μαστάρ. Βγήκε λίγο πορνοστάρ, αλλά δεν πειράζει, καλό είναι γι' αυτό, Είδα. ξανθό είναι γι' αυτό. Και ποιο τα λαντούχα, πις Λοιπόν, μετά τη φωτινή βραδινή βόλτα βγάλαμε καμία κοσαριά κομμάτια λαφρομετανάστε. Και του έχουμε τώρα στον τόπο και του βλέπω. Και μου ήρθε μια ιδέα να του αμπαλάρω έτσι σε, σε σκευασία δώρου και να ξεκινήσουμε να στέλνω. Ένα να πούμε σε καρατζαφίρε, ένα σε μπουλούκου, ένα στο, πουλούκο, ένα στο λεωλί, νίδα, Έτσι για δώρο του Πάσχα, να πούμε Ενόψη του Πάσχα. Τι λε. Εσεί που του βρήκατε. Ε, κάνουμε εδώ πέρα βόλτα, να πούμε σε αυτά εδώ πέρα, τα Κάτι τέτοιο Α, ε, στείλ τους, τι να σου πω Να τους στείλω Πλάκα θα έχει Βλέπω και να τα βραδισμένα εδώ πέρα να πούμε ωραίο Να τον βαγγετάρω για σένα Στείλω στο Κατσαφέ που θα εκτιμήσει και τη χειρονομία Είναι τώρα για να ψάχνει λαμπάδα για το Πάσχα Στείλ του τι είσαι έτοιμη Να το κάνει λαμπάδα Ε, και το μαλλί για φυτίλι Θέλω να πω ε, στα παιδιά του Πάμε. Ναι. Να συνεχίσουν να αγωνίζονται. Mm. Πολλά είναι οι μόνοι, έχουν ψυχή και τα λένε. Του είδα λίγο εφές και πραγματικά είναι απίστευτο. Εντάξει, τώρα μιλάμε μόνο για το Πάμε όμως. Για ποιου να πούμε. Δεν είναι δίκαιο, είναι η μόνη πορεία είναι. Ε, είναι η μόνη που έχει ψυχή όμως. Κατεβαίνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνει και η ΓΕΣΕΕ. Ναι. Αυτό είναι λίγο. Επιτέλου, το Πασόκ στα πεζοδρόμια. Για να ρίξουμε το Χωρίς άνδρα, ψάρι χωρίς ποδήλατο. Που λέει και η Διαμαντοπούλου, και κάτι παραπάνω. Θα ξέρει. Θα πάει ο Γιώργος να συναντηθεί με τον Ομπάμα σήμερα. Έχει πολλά να διδαχθεί ο πρόεδρο τη Αμερική από τον πρόεδρο τη Σοσιαλιστική Διεθνού. Αυτό άλλωστε δεν το λέμε εμεί, που είμαστε. Σιγά το έχει πει η Κατσέλη η Λούκα. Έχουμε όλα τα συστατικά να έχουμε μια πολύ δυναμική οικονομία, μια νέα οικονομία με στροφή στην πράσινη ανάπτυξη. Νομίζω αυτή είναι η μεγάλη μα πρόκληση. Και ελάτε να κινητοποιηθούμε και να ενεργοποιηθούμε όλοι προς αυτήν την κατεύθυνση. Συμφωνούμε. Είναι άλλωστε και το ρεύμα Ομπάμα η πράσινη οικονομία αυτή την περίοδο. Νομίζω ο Ομπάμα ήταν ρεύμα Παπανδρέου. Λέτε, λέτε. Να, λέτε να διάβασε τον, τον Γιώργο Ομπάμα. Κοιτάξτε, είναι ένας χώρος στον οποίο ο Γιώργος Παπανδρέου ναι, τον φύγει. έχει αναδείξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, έχει να μάθει πολλά ο πρόεδρος Ομπάμα από τον πρόεδρο. Γιώργο, και το έχει πει η Κατσέλη ανύποπτο χρόνο. Προφανώ θα ρωτήσει και αυτά γιατί είναι λογικό αυτό. Με την πράσινη ανάπτυξη έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Έχει ξεδιπλωθεί, έχουν ανοίξει δουλειέ, έχουν γίνει όλα μια χαρά. Βέβαια δεν ήξεραν οι άνθρωποι που θα παραλάβουν μαύρο χάλι, και αυτοί ετοίμαζαν το πράσινο χάλι. Του ήρθε το μαύρο χάλι, η κοροϊδία συνεχίζεται, πάνε όλα μια χαρά. Να πάμε στον πάγκαλο, στον πάγκαλο ναι, για τα ποτάκια, τα τσιγάρα και τα χιμωράκια. Πάμε να τα δούμε ένα προ ένα. Αύξηση φόρου κατανάλωση ποτάκια τσιγάρα. Εδώ η πλειοψηφία 64,8 κρίνει θετικά και μάλλον θετικά. Τρία τέσσερα, τα τσιγάρα, τα ποτάκια, τα έχουν κλείσει τα καλύτερα σπίτια. Γι' αυτό το κάνουνε Βάζουν του φόρους εκεί. Έχουν ακούσει το σχετικό τραγούδι. Σου λέγει να το λέει το τραγούδι και ο ποιητής κάτι παραπάνω θα ξέρει. Να το και έγινε κυβερνητική επιλογή. Νόμο και απόφαση και φόρο στη συνέχεια. Γιατί οι νόμοι που περνάνε τώρα τελευταία είναι μόνο Δεν είναι για κάτι καλό. Το έχετε καταλάβει. Ο Πάγκαλος ήταν χτες βράδυ στην ανατροπή του, Γιάννη Περτεντέρη, παρουσίασαν και μια έργονα που τώρα ξαφνικά το 60% δεν θέλει τα μέτρα. Πριν 15 μέρες το 60% ήθελε τα μέτρα. Τι έχει γίνει τώρα με αυτές τις εταιρίες; πάντα έχουμε μια απορία, δεν ξέρουμε ούτε είμαστε τη συνωμοσίας προς Θεού, αλλά την απορία θα την εκφράσουμε τι γίνεται με αυτές τις εταιρείε και τα... Η φωτογραφία της στιγμής, αυτές οι φωτογραφίες της στιγμής, ήταν και εκεί και ο Πάκης. Δεν θέλει συστάσεις, προκόπης Παυλόπλος, ο πιο επιτυχημένος υπουργός της πιο επιτυχημένης κυβέρνησης. Και μιλούσαν για την Ολυμπιακή. Αν η Ολυμπιακή κατάντησε όπως κατάντησε, και δεν υπάρχει καμία αφιβολία από κανέναν και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ήταν η Ολυμπιακή η οποία ιδίως από το 81 μέχρι το 89, την πήγανε εκεί που την πήγανε. Το είχαν 1821, όχι να την γίνει με την Ολυμπιακή. Περιμένετε... Το 1821 σ άκουσα, σ άκουσα είχαν γίνει μεγάλα άκουσα, προβλήματα. Σας άκουσα, με κύριε Πάγκαλε, με θρησκευτική ευλάβεια. Μα είναι δυνατόν. Σ είναι δυνατόν. Ναι, γιατί τι. Η Ολυμπιακή κατεστράφηκε ή έπεσε έξω τα τελευταία πέντε χρόνια που κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία από πριν. Δεν είχε ξεκινήσει κάτι. Και γιατί δεν πρέπει να συζητάμε ε, το συνολικά το θέμα από πότε ξεκίνησε να στραβώνει και πότε τελείωσε το στράβμα. Δεν πρέπει όλα αυτά να συζητηθούν, να βγουν συμπεράσματα ώστε να μην ξαναγίνουν στο μέλλον, να μην έχουμε άλλα τέτοια. Γιατί δεν είναι πολιτική συζήτηση και γιατί δεν πρέπει να πηγαίνουμε στα παλιά του Πασόκ. Τέλος πάντων, απορίες όλα αυτά. Ε, ο κύριος Τσίμας και ο κύριος Πρετεντέρης είδαν και αυτοί εκεί χτες και είχαν ένα γόνιμο διάλογο για το ρόλο των μέσων ενημέρωσης τον τελευταίο 1,5, 2, 3, 4 μήνες. Μπορώ να σας πω ως μαρτυρία και... Σας βεβαιώνω ειλικρινή μαρτυρία ότι μετέχοντα σε μια σύσκεψη ενός δελτίου ειδήσεων ενός μεγάλου καναλιού της χώρας, είναι πολλές φορές του τελευταίες δύο μήνες που έχουμε αυτολογοκριθεί για να πούμε τα πράγματα υπιότερα από ό,τι είναι. Σε μέρε που η δισογραφία ήταν εξαιρετικά αρνητική, για να μην δημιουργήσουμε κλίμα τρομοκρατία ή να μην πούμε κάτι υπερβολικά κακό, α πούμε. Και που Και θέλω να πω κάτι άλλο. Ότι είναι μια από τι πάλι τι φορέ που θυμάμαι τον άλλο. εαυτό μου ω δημοσιογράφο, όπου να υπάρχει μια, μια σύμπνοια των μεγαλύτερων και περισσότερων μέσων ενημέρωση, να βοηθηθεί η κατάσταση στη χώρα. Μπράβο, υπάρχει στα περισσότερα μέσα ενημέρωση, στου περισσότερου δημοσιογράφου, αλλά. Πώ βοηθιέται μια χώρα όταν ο λαό δεν περνάει καλά, όταν παίρνονται μέτρα που του χαλάνε τη ζωή, χωρί να φταίει σε τίποτα αυτό ο λαό, παρά μόνο ότι ψήφισε αυτού που ψήφισε. Αλλά αυτό το βγάζουμε πια, γιατί καταντάει και γραφικό. Απ' την αρχή είναι βέβαια γραφικό, αλλά πρέπει εδώ να κάνουμε μια κουβέντα. Αν το λέμε αυτό, δεν θα γίνει καμία κουβέντα. Είναι χειρόφρονο στην όποια κουβέντα. Πώ λοιπόν βοηθιέται η χώρα όταν παίρνονται όλα αυτά τα μέτρα, και μάλιστα για αυτού που δεν έχουν καμία ευθύνη, ενώ δεν παίρνονται μέτρα για αυτού που έχουν την ευθύνη. Για το κατάντημα τη χώρα. Το θέτουν αυτό το ερώτημα πάρα πολύ. Ο κάθε νοήμον άνθρωπο το θέτει στι μέρες μα αυτό ακριβώ. Γιατί να πληρώσω εγώ, όταν βέβαια οι απαντήσει είναι πολλέ ότι η χώρα κινδυνεύει και πρέπει να σώσουμε και πάλι οι ίδιοι. Και, και, και, απαντήσεις πάντα θα υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι κανεί δεν ξέρει αν θα λυθούν προβλήματα ή αν αυτά τα μέτρα θα είναι τα τελευταία. Και πάντα παραμένει αυτή η απορία. Γιατί να μην πληρώσουν και οι υπόλοιποι, αυτοί που μάλιστα. Όχι χάνουν, κερδίζουν τα τελευταία δύο χρόνια που η οικονομία δεν πάει καλά και κερδίζουν άπειρα ποσά τα οποία θα μπορούσαν με κάποιο άλλο τρόπο, αν υπήρχαν βέβαια άλλε αντιλήψει άλλες άλλε ιδέε, να χρησιμοποιηθούν για το καλό όλων. Και έτσι να μην κοπούν οι 14 μισθοί και να μην ε, χαλάσει κι άλλο το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων, γιατί για καλό αυτό γενικώ δεν βγαίνει, προ το χειρότερο θα πάει. Η Ντόρα δεν θα ξαναβγεί στο εξωτερικό χωρί να ρωτήσει το Σαμάρα. Απλά αυτή τη φορά γιατί είχε πάει στην Κύπρο και είχε γίνει ένα θέμα, αυτή τη φορά θα το κάνει με όλες τις τυπικότητε. Ήταν προχθές ο πρόεδρος του κόμματος, ο κύριο Σαμαράς, στην Κύπρο. Ναι. Ε. Ετοιμάζεστε να πάτε. Δεν θα έπρεπε λογικά να υπάρχει μια επικοινωνία μεταξύ σας ενδεχομένως θα έπρεπε και τώρα σας υπόσχομαι που ξέρω ότι πρέπει να γίνει θα υποβάλω αίτηση με χαρτώσιμο τον πέντε για να μπορέσω να βλέπω τον οποιοδήποτε υπουργό εξωτερικών ο οποιασδήποτε χώρας ο οποίος ενδεχομένως είναι παλιός μου φίλος αλλά εν πάση περιπτώσει δεν φανταζόμουν τώρα για να σοβαρευτώ ότι μπορεί να γίνει ένα θέμα που το οποίο είναι περί όνου Ηρωνία προ τον Αντωνάκη, αυτό διακρίναμε. Σχετική ηρωνία και έκανε και ωραίο χειμωράκι. Ντόρα Μπακογιάννη. Κάπω έτσι φτάνουμε προ το τέλο. Βέβαια, έχουμε το λαό. Το βράδυ τηλεοπτική ελληνοφρένια σε νέα παρατέτατο και τα υπόλοιπα αύριο 1 και 10. Γεια σα. Αποστολή: Θέλω να μεταφέρω μια πληροφορία από την χθεσινή κατάληψη στο Υπουργείο Οικονομικών. Μετάφερε. Οι εργαζόμενοι που δουλεύουν εκεί μέσα και οι οποίοι. Μήναν απέξω λόγω της κατάληψης Μετά από μία ώρα κατάληψης Κατέβηκαν στον δρόμο Άπλωσαν το πανό της ομοσπονδίας τους Και διαμαρτυρήθηκαν και πάνω σε συνθήματα μαζί με το ΠΑΜΕ Για να μην λένε κάποιοι υπουργοί Ότι και κάποιοι πρωτοσάλτρες Ότι κόβεται η δουλειά των εργαζόμενων Και δεν τους αφήνουν να μπουν μέσα Και οι εργαζόμενοι τέτοια προβλήματα έχουν Και το ΠΑΜΕ δεν τους Έλα; Τα παπούτσια τα δερμάτινα, έλεγε ο Άρη το πρωί ότι είναι η πολυτελεία. Τι θα φοράμε εμεί εδώ Δεν σ' ακούω, ρε, φίλε, λίγο μου λε πάλι. Λέω... Λέει Άρης Άρη το πρωί. Τι είπε. Ότι τα παπούτσια τα δερμάτινα, είναι είδο Τα δερμάτια, ναι, βέβαια είναι είδο πολυτελεία. Βέβαια το επόμενο που θα πει ο Άρης είναι ότι και το ψωμί είναι είδο να πείτε στα παιδιά του πάμε στους φίλους σας εκεί, να καταλάβουν τις τουαλέτες της βουλή, να πιάσει κόψιμο τους βουλευτές να χέζουνε και να μην μπορεί να ψηφίσουνε. Και να κάνετε και συλλαλητήρια τη χέστηκε οι φατμές στο γενή τζαμί. Ο Euro 6 το πάει, πολύ καλά το θέμα επικοινωνιακά, ρε. Καλά πάει. Μια χαρά το πάει, γιατί κοίταξε να δεις, τη πρώτη φορά που έβγανε τα μέτρα, χώρισε ο Λάστος με τη Μενεγάκη. Σωστό. Τώρα η Τζούλια. Τώρα η Τζούλια, το επόμενο ξέρεις θα γίνει. Θα πάρουμε το, το, το, το Μοντιάλ, ρε. Ε, δεν είναι σε καλοδρόμο, δεν είναι σε καλοδρόμο γιατί κάτι έρχε, έκανε και ο Καραμαλής και τάδες. Τι ε. λες. Την μια το γύρο, την άλλη Eurovision και που κατέληξε. Δεν μπορεί, Αποστολή. Θα να σου πω κάτι που πιστεύω ότι το πάμε, είναι λάθος που κάνει τις συγκεντρώσεις τι δύο τελευταίες μέρες. Και ξέρεις γιατί. γιατί. Γιατί έχει βγάλει Τζούλια το DVD. Ο Έλληνα κάτσε στη φιλόραση με το πουλί στο χέρι. Πιστεύεις ότι θα τρέξει τις συγκεντρώσεις. Προτιμή να μείνει με το πουλί στο χέρι. Σήμερα στο Skype στην εκπομπή στην πρώτη γραμμή, είδα στο τηλεοπτικό πάνελ τον κύριο Παπαντονίου, τον απατεώνα της χιλιετία. Ε, τι κάνει καλέ, εσύ, 20 ή άλλοι παίρνει τηλέφωνο. Κλείστο ναι. μου πειλάμε στο άλλο. Κλείστο, θα μιλήσει σε λίγο. <κλείστε>. Πε μου. Κλείστο. Κλείστο, καλέ! Ναι λοιπόν. Περιμένει ηλίθεια να κάνει τούτ! Κλείνε, έλα ναι, μπε! Κάνει τούτ να την κορυδέψουμε! Λοιπόν, τούτ. Λοιπόν, και το τρίτο είναι ότι είδα στο τηλεπτικό πάνελ σήμερα τον κύριο Παπαντονίου, τον κλέφτη τη χιλιετία. Ναι, ναι, του πετυχημένου προτιμάμε γενικά. Έννοι συνέχεια τον κύριο, τον άλλο, τον Ανούχιαν Το Χριστουδουλάκη, τον άλλο πετυχημένο. Τον Ανδριανόπουλο, συγνώμη, τον Ανδριανόπουλο. Α, επίση πετυχημένο. Ε, ο οποίο είχε βγει πριν από λίγα έτη και είχε πει ότι είναι πρώτη που οικονομίας παγκόσμιας της Αργεντινής ναι, να σου και πω... την υπτώχευσε Ναι, αυτό το έχουμε και έχουμε και καλές σχέσεις μας προτιμάνε όλα, το έχουμε αυτό ε, Ναι, ναι, είδατε ο... Έχουμε το μαλακό συλλέκτη κανονικά Καλό θα ήταν, ε Καλό θα ήταν εάν μπορούσατε όπω κάνετε για τι δεδροφυτεύσει, ότι τράτε δε δε ώρα εκεί, να δώσετε σήμα εσεί, σαν σταθμό ο πρώτο στην Ελλάδα που τον ακούω χρόνια, δεν ξέρω αν γίνεται λόγω αλαφούσου τέλο πάντων, να πείτε ότι στι 20 του μηνό, παραδείγματο χάρη, να μαζευτούμε όλε να, να, να πάμε ένα εκατομμύριο. Τώρα πηγαίνουν 10, 20, 30 άτομα. Τι να διαδηλώσουμε, λέτε. Ναι, ε, Ναι, ναι, ο Άρης θα το πει πρώτο. Πώ λέει για τη έτσι ακριβώ με το ίδιο πάθο θα πήγε διαδήλωση. Έλα μακού. Έλα. Λοιπόν, ακόμα λίγο προσωπικά. Ναι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, το ξέρει, έτσι. Ορίστε. Στην τέχνη τίποτα δεν είναι τυχαίο, το ξέρει. Ναι. Λοιπόν, για κάνω ένα πολιτικό σχετισμό, ρε παιδί μου. Λέω, το Τζακούζη είναι η Ελλάδα. Η Τζούλια είναι η εργατική τάξη. Η Τζούλια. Η Τζούλια είναι η εργατική τάξη. Η εργατική, εργατική. τάξη, σωστό. Λοιπόν, ο Γαμία είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, τον μπουκάλι τελικά. Τι είναι. Ο Γιώργο. Ο, ο... Πρωθυπουργό. Ναι, ναι. Που μπαίνει στον κόλ Όλη η Ελλάδα και δεν ξέρουμε πού πάει κανένα στο Σύνταγμα. Γάται Γα... η Τζούλια και στέλνει ένα μηνύματα μεταξύ του άλλου που να βρει την Τζόντα. Έλεος ε, πιάρε, μου. Π... <συσοκοί> Τι είναι αυτά που ακούμε εδώ. Τι είναι αυτά που ακούμε εδώ.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 Και ακόμα ο Μέγας Ναπολέον.